«Εφθάρει δε η γη εναντίον του Θεού και επλήστη η γη αδικίας». Και είδε Κύριος ο Θεός την γην και είναι κατευθαρμένη, ότι κατεύθυρε πάσα σάρκ την οδόν αυτού επί της γης. Και είπε Κύριος ο Θεός τον Νόε, «Κερός παντός ανθρώπου η εναντίον μου, ότι επλήστη η γη αδικίας απ' αυτόν και ειδού εγώ καταφθίρω αυτού και την γη Γνώρισα τον Τζαμάρ Πέρι τον Σεπτέμβριο του 2005 στον μεγάλο καταβλισμό του Ερυθρού Σταυρού, στον Πατόν Ρουζ τη Λουιζιάννα. Το συσίτιο διανεμόταν από χαμογελαστού νεαρού οπαδού τη Αγιοντολογία, και ο Πέρι περίμενε στην ουρά. Έχοντα μόλι προλίγου συλληφθεί να μιλάω με πληγέντε, χωρί να με συνοδεύει κάποιο από του υπεύθυνου του γραφείου τύπου, έκανα ό,τι περνούσε από το χέρι μου για να συγχωνευθώ με το πλήθο μια λευκή Καναδή μέσα σε μια θάλασσα Αφροαμερικανών του Νότου. Κατάφερα να χωθώ στην ουρά πίσω από τον πέρι. Του ζήτησαν να να μου μιλάει σαν να ήμασταν παλιοί φίλοι και το έκανε πρόθυμα. Έχοντας γεννηθεί και μεγαλώσει στη Νέα Ορλεάνη, είχε εγκαταλείψει την πλημμυρισμένη πόλη πριν από μία εβδομάδα. Έμοιαζε γύρω στα 17, αλλά μου είπε ότι ήταν 24. Εκείνος και η οικογένειά του... Είχαν υποχρεωθεί σε ατέλειωτη αναμονή για τα λεωφορεία που θα του απομάκρυναν από την πόλη. Καθώ αυτά δεν εμφανίστηκαν ποτέ, χρειάστηκε να περπατήσουν επί ώρες κάτω από τον καυτό ήλιο. Τελικά κατέληξαν εδώ, σε ένα μεγάλο συνεδριακό κέντρο, το οποίο συνήθω φιλοξενεί εκθέσει φαρμακευτικών προϊόντων και τη διοργάνωση Πρωτεύουσα του Μακελιού, η υπέρτατη πρόκληση στην πάλη μέσα σε σιδερένια κλουβιά. Αλλά τώρα ήταν ασφιχτικά γεμάτο από 2.000 κρεβάτια και ένα πλήθο εξοργισμένων και εξουθενωμένων ανθρώπων, φρουρούμενων από ευέξαπτου άνδρες τη Εθνοφρουρά, οι οποίοι είχαν μόλι επιστρέψει από το Ιράκ. Η είδηση που διαδιδόταν με αστραπιαία ταχύτητα σε όλο τον καταβλισμό εκείνη την ημέρα, ήταν ότι ο Ρίτσαρτ Μπέικερ, ένα διακεκριμένο ρεπουμπλικάνο βουλευτή που καταγόταν από αυτή την πόλη, είχε πει στα μέλη κάποιου λόμπι: Επιτέλου, ξεμπερδέψαμε με το ζήτημα κοινωνική στέγη στην Νέα Εμεί δεν μπορούσαμε να το κάνουμε αλλά το έκανε ο Θεό. Ο Τζόσεφ Κανιζάρο, ένα από του πλουσιότερου εργολάβου τη Νέα Οράνη, διακατεχόταν από παρόμοι αίσθηματα. Πιστεύω ότι τώρα μπορούμε να αρχίσουμε από την αρχή. Αυτή η λευκή σελίδα μα εξασφαλίζει μερικέ πολύ μεγάλε ευκαιρίε. Ολόκληρη εκείνη την εβδομάδα, η έδρα του νομοθετικού σώματο τη πολιτείας τη Λουιζιάνα των Πατών Ρούζ, ήταν κατακλεισμένη από ανθρώπου των επιχειρηματικών λόμι. Που έκαναν ό,τι μπορούσαν για να διασφαλίσουν την εκμετάλλευση αυτών των μεγάλων ευκαιριών. Χαμηλότερου φόρου, λιγότερε κανονιστικέ ρυθμίσει, φτηνότερο εργατικό δυναμικό και μια μικρότερη, ασφαλέστερη πόλη, όπω έλεγαν. Κάτι που στην πράξη σήμαινε την ακύρωση των σχεδίων για κοινωνικέ κατοικίε και την αντικατάστασή του από συγκροτήματα ιδιόκτητων κατοικίων. Ακούγοντα όλε αυτέ τι συζητήσει για καινούργια αρχή και λευκή σελίδα, μπορούσε σχεδόν να ξεχάσει. Το τοξικό χάο των ερυπείων, των χημικών αποβλήτων και των ανθρώπινων λιψάνων μερικά χιλιόμετρα πιο πέρα. Τον καταβλισμό, ο Τζαμάρ δεν μπορούσε να σκεφτεί τίποτε άλλο. Πραγματικά δεν τον βλέπω σαν καθάρισμα τη πόλη. Αυτό που βλέπω είναι ότι πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν στα προάστια άνθρωποι που δεν έπρεπε να πεθάνουν. Μιλούσε χαμηλόφωνα, αλλά ένα ηλικιωμένο άντρα που στεκόταν μπροστά μα στην ουρά άκουσε τη συζήτησή μα και ξέσπασε. Μα τι έχουν πάθει όλοι αυτοί στον πατόν ρουζ. Δεν πρόκειται για ευκαιρία. Πρόκειται για μια καταραμένη τραγωδία. Τυφλή είναι. Μια μητέρα δύο παιδιών παρενέβη στη συζήτηση. Όχι, δεν είναι τυφλή. Είναι σατανική. Βλέπουν μια χαρά. Ένα από εκείνου που διέβλεψαν μια μεγάλη ευκαιρία στην πλημμυρισμένη Νέα Ορλεάνη ήταν ο Μίλτον Φρίντμαν, ο μεγάλο γκουρού του ιδεολογικού κινήματο υπέρ του αχαλήνου του καπιταλισμού και ο άνθρωπο στον οποίο πιστώνεται το κανονιστικό πλαίσιο για τη σημερινή υπερκινητική παγκόσμια οικονομία. 93 ετών και με εύθραυστη υγεία, ο Θεό Μίλτη, όπω ήταν γνωστό στου κύκλου των οπαδών του, βρήκε εν στη τη δύναμη να γράψει ένα άρθρο στη Wall Street Journal τρεις μήνες μετά την κατάρρευση των φραγμάτων που προστάτευαν τη Νέα Ορλεάνη. «Τα περισσότερα σχολεία της Νέας Ορλεάνης είναι συντρίμια», σχολίαζε ο Φρίντμαν, «όπως εξάλλου και τα σπίτια των παιδιών που φοιτούσαν σε αυτά. Τα παιδιά είναι πλέον διασκορπισμένα σε ολόκληρη τη χώρα. Πρόκειται για μια τραγωδία, αλλά είναι επίση και μια ευκαιρία να το εκπαιδευτικό σύστημα. Η ριζοσπαστική ιδέα του Φρίντμαν ήταν, αντί να δαπανίσει η κυβέρνηση ένα μέρο από τα δισεκατομμύρια δολάρια τη χρηματική βοήθεια προ του πληγέντε για την ανοικοδόμηση και τη βελτίωση του υπάρχοντο συστήματο δημόσια παιδεία στη Νέα Ορλεάνη, να εφοδιάσει τι οικογένειε με κουπόνια με τα οποία τα παιδιά θα μπορούσαν να πηγαίνουν σε ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, πολλά από τα οποία λειτουργούσαν με αποκλειστικό σκοπό το κέρδο ώστε με αυτό τον τρόπο να επιδοτηθούν από το κράτος. «Ήταν κρίσιμο», έγραφε ο Φρίτμαν, «αυτή η θεμελιώδης αλλαγή να μην αποτελεί προσωρινή λύση, αλλά μάλλον μόνιμη μεταρρύθμιση». Ένα δίκτυο δεξιών δεξαμενών σκέψης οπλίστηκαν με την πρόταση του Φρίτμαν και εφόρμησαν στην πόλη μετά τον τυφώνα. Η κυβέρνηση του George Bush. Υποστήριξε τα σχέδιά του με δεκάδες εκατομμύρια δολάρια, προκειμένου τα σχολεία τη Νέα Ορλεάνης να μετατραπούν σε επιδοτούμενα σχολεία, δηλαδή σε εκπαιδευτικά ιδρύματα που θα επιχορηγούνταν από το δημόσιο, αλλά θα τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου σύμφωνα με του δικού του κανόνε. Τα επιδοτούμενα σχολεία έχουν προκαλέσει μεγάλη πόλωση στι ΗΠΑ της Αμερικής, και κυρίω στη Νέα Ορλεάνη όπου πολλοί Αφροαμερικανοί γονείς τα αντιμετωπίζουν σαν μέσο για να ανατραπούν οι κατακτήσεις του κινήματος για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι οποίες διασφάλιζαν το ίδιο επίπεδο παιδεία για όλα τα παιδιά. Ωστόσο, για το Μίλτον Φρίντμαν, η έννοια του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος βρωμούσε σοσιαλισμό. Κατά την άποψή του, ο ρόλο του κράτου πρέπει να περιορίζεται στην προστασία τη ελευθερία μα τόσο από του εχθρού εκτό των πυλών όσο και από τους συμπολίτε μας, στη διατήρηση του νόμου και της τάξης, στην επιβολή της εφαρμογής των ιδιωτικών συμφωνίων, στην προώθηση των ανταγωνιστικών αγορών, με άλλα λόγια, στη συντήρηση της αστυνομίας και του στρατού. Οτιδήποτε άλλο, συμπεριλαμβανομένη της δωρεάν παιδείας, είναι μια άδικη παρέμβαση στην αγορά. Σε αντίθεση με τον αργό ρυθμό, με τον οποίο επισκευάζονταν τα φράγματα και απεκαθίστατο η ηλεκτροδότηση ο εκπληστηριασμό του σχολικού συστήματο τη Νέα Ορλεάνης πραγματοποιήθηκε με στρατιωτική ταχύτητα και ακριβία. Μέσα σε 19 μήνε, και με του περισσότερου από του φτωχού κατοίκου τη πόλη ακόμα εξόριστου, το σύστημα δημόσια παιδεία τη Νέα Ορλεάνης αντικαταστάθηκε σχεδόν ολοκληρωτικά από επιδοτούμενα ιδιωτικά σχολεία. Πριν από τον τυφώνα Κατρίνα, στη σχολική διεύθυνση υπάγονταν 123 δημόσια σχολεία ενώ τώρα πια μόνο τέσσερα. Πριν από τον Τυφώνα υπήρχαν εφτά επιδοτούμενα σχολεία στην πόλη, ενώ τώρα αυτά ανέρχονταν σε 31. Οι δάσκαλοι της Νέας Ορλειάνης διέθεταν ένα ισχυρό συνδικάτο, ενώ τώρα πια η συλλογική σύμβαση των δασκάλων ήταν ένα κουρελόχαρτο και όλα τα μέλη του συνδικάτου, 470 άτομα, είχαν απολυθεί. Μερικοί από τους νεαρότερους δασκάλου, προσελήφθησαν με μειωμένους μισθούς από τα επιδοτούμενα ιδιωτικά σχολεία, κάτι όμως που δεν συνέβη για τους περισσότερους. Η Νέα Ορλεάνη ήταν πλέον, σύμφωνα με τους New York Times, το κατεξοχήν πειραματικό εργαστήριο του έθνους για την επέκταση των κρατικά επιδοτούμενων ιδιωτικών σχολείων. Ενώ το American Enterprise Institute, μια φρυδμανική δεξαμενή σκέψης, δεν έκρυβε τον ενθουσιασμό του, επειδή ο Κατρίνα Πραγματοποίησε μέσα σε μια μέρα ό,τι οι μεταρρυθμιστέ του σχολικού συστήματο τη Λουιζιάννα δεν είχαν καταφέρει έπειτα από πολλά χρόνια προσπαθειών. Εν τω μεταξύ, οι δάσκαλοι των δημόσιων σχολείων που έβλεπαν τα χρήματα τα οποία προορίζονταν για τα θύματα τη πλημμύρα να αλλάζουν προορισμό και να χρησιμοποιούνται για να εξαλειφθεί ένα δημόσιο σύστημα εκπαίδευση και να αντικατασταθεί από ένα ιδιωτικό, αποκαλούσαν το σχέδιο του Φρίντμαν εκπαιδευτική υφαρπαγή γη. Όσο για μένα, προτιμώ να ονομάζω αυτές τις ενορχιστρωμένε επιδρομές εναντίον της δημόσιας σφαίρας, ύστερα από καταστρεπτικά συμβάντα, σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση των καταστροφών ως επιχειρηματικών ευκαιριών, καπιταλισμό της καταστροφής. αυτή υπήρξε η τελευταία ανάμειξη του Φρίντμαν στον δημόσιο βίο. Προτού συμπληρωθεί ένας χρόνος από τη δημοσίευση του άρθρου του, στις 16 Νοεμβρίου 2006, πέθανε σε ηλικία 94 ετών. Η προώθηση της ιδιωτικοποίησης του σχολικού συστήματος, μιας μεσαίου μεγέθους πόλης των Ηνωμένων Πολιτειών, μοιάζει ίσως με ταπεινή ενασχόληση, για έναν άνθρωπο που εξυμπήθηκε ω ο οικονομολόγο που άσκησε τη μεγαλύτερη επιρροή στο δεύτερο μήνυση του 20ου αιώνα. Ανάμεσα στου μαθητέ του οποίου συκαταλέγονται αρκετοί πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών, Πρωθυπουργή τη Βρετανία, Ρώσιε Ολυγάρχε, Υπουργείο Οικονομικών τη Πολωνία, δικτάτορε σε χώρε του τρίτου κόσμού, γενικοί γραμματεί του κομμουνιστικού κόμματο τη Κίνα, αξιωματούχοι του Διεθνού νομισματικού Ταμείου και η τελευταία τρίση επικεφαλή τη Κεντρική Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ωστόσο, η αποφασιστικότητά του να εκμεταλλευτεί την κρίση στη Νέα Ορλεάνη για να προωθήσει μια φονταμενταλιστική εκδοχή του καπιταλισμού ήταν ένας αλόκοτα αρμόζων αποχαιρετισμός από αυτόν τον ανεξάντλητα ενεργητικό καθηγητή που το ανάστημά του δεν ξεπερνούσε το 1,5 μέτρο και στην ακμή της ηλικία του είχε περιγράψει τον εαυτό του ως έναν παλαιόναρχον αρχόν ιεροκήρυκα που εκφωνεί το κυριακάτικο κήρυμπα. «Πτυχία για την αγορά χαλκού» Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Πορόπουλης.